Στοίχη 11-18. Το κάφημα του Παύλου είναι ο Σταυρός του Χριστού. 11. 18 το καύχημα του παυλου ειναι ο σταυρος του χριστου 11 ειδετε με πόσων μεγάλα γράμματα σας έγραψα με την ιδίαν μου χείρα. 12. Όσοι θέλουν να ευπροσωπήσουν και να αρέσουν εις ανθρώπους για πράγματα που αναφέρονται στην σάρκα, αυτοί σας παρακινούν και σας παραπείθουν να περιτέμνεστε μόνο και μόνο για να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους διά το περί του Σταυρού του Χριστού κήρυγμα. Δεκατρία. Ό,τι δε δι' αυτό και μόνον σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε, αποδεικνύεται από το ότι ουδέ αυτοί οι οποίοι έχουν περιτμηθεί φυλάτουν τας τελετουργικάς διατάξεις του νόμου, τας καθάρσης δηλαδή και τα ζωθησίας. Αλλά θέλουν εσείς να περιτέμνεστε, για να καυχηθούν για την ειδική σας άρκα, ότι δηλαδή σας έπεισαν να δεχθείτε την περιτομήν. 14. Εγώ όμως δεν κινούμαι από τέτοια μαρτωλά ελαττήρια. Μη γέννητο ποτέ εγώ να καυχηθώ για τίποτε άλλο, παρά διότι δι' εμέ έλαβε μορφήν και σταυρώθη δια τη σωτηρία μου Ιησούς Χριστός. Μόνον καυχημά μου είναι του Κυρίου ο σταυρικός θάνατος, δι' της πίστεως δέης των θάνατον αυτών έχει νεκρωθεί και έχει χάσει τη δυναμή του ως προς ο κόσμος, αλλά και εγώ έχω νεκρωθεί ω προς τον κόσμο. 15. Είμαι δεν νεκρωμένος ως προς τον κόσμο και τίποτε από αυτόν ούτε με δελαάζει ούτε με φοβίζει. Διότι εν τη μετά του Χριστού κοινωνία και ενώση, ούτε η περιτομία έχει καμία αξίαν ούτε η ακροβιστία. Αλυσχύει η νέα κτήσης και δημιουργία, δηλαδή η που δίδεται εις κάθε πιστόν δυνάμι της απολυτρωτικής θυσία του Σταυρού. 16 και σε εκείνου που θα ακολουθήσουν τη διδασκαλία αυτήν περί της νέας κτίσεως και θα έχουν αυτήν ως μέτρον και υπόδειγμα για να συμμορφώσουν προς αυτήν τη ζωή τους ήθε να είναι ειρήνη και έλεος επάνω τους και ανοιγένει επάνω εις το νέο Ισραήλ της Χάριτος εις το νέο λαό που δια της πίστεως έγινε εκλεκτός εις στον θεῶν και αντικατέστησε τον παλαιών κατά σάρκα Ισραήλ. 17. Εις το εξής... Ας μη μου παρέχει κανείς κόπου και ενόχληση ζητών απολογίαν από εμέ όσα πράττω Διότι εγώ βαστάζω στο σώμα μου τα σημάδια των πληγών Τας οποίας υπέστην δια των Κύριων Ιησούν Και πληγέ αυτέ είναι η απολογία μου 18. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού Ήθε να ενισχύει και να ενδυναμώνει αδελφοί τας πνευματικά σα δυνάμεις Ώστε να διατηρείτε πάντοτε τον αγιασμό που σας έδωκε το Άγιον πνεύμα αμήν τέλος της προς γαλάτας επιστολής σε λίδα 766